οι κόμματα καθαρίζουν, κερία μου. Στον τοίχο, τώρα και στη γειτονιά σα, τειράστιοι κυρίες και κύριοι, ο έχου, η τυρνετ έχουν, οι τελέφουν έχου. Με έναν χερό εκπομπή, τώρα έναν χειρό Στον τείχο, η καλύτερη εκπομπή της ανθρωπότητας. Καλώς ήρθατε κυρίες μου και κύριοι καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στον τοίχο Εδώ και σήμερα 8 Ιουνίου διάζονται οι μέρες να έρθουν οι ρυθμιζόμενε χρεώσεις της ΔΕΗ μέσα σας αφήσουν συσυχία Κυρία μου και κυρία μου Γιάννης Λαζάρου εδώ Στο ραδιόφωνο, στο τηλέφωνο το 2681 4060 Μπορείτε εσείς να μας κάνετε τις δικές σας παρατηρήσεις, να μας πείτε και τα ωραία σας να βοηθήσετε την κατάσταση Κυρίες μου και κύριοι Φίλοι και φίλες, Όπως έλεγε εδώ και ένα αλίστου μνήμης Α... Α... Εγιέτς, εγιέτς. <σχελίδι> λοιπόν, καλημέρα στους φίλους και τις φίλες Από Αλεξανδρούπολη, Κοζάνη, Δράμα <σχελίδι> Νεστόριο Καλημέρα στην Πτολεμαϊδα Στη, στη Βέρια Στη Κοζάνη στην εμέα, Καλημέρα στα Τρίκαλα Καλημέρα στο Ρέθεμνο Καλημέρα σε όλους τους φίλους Στην Αθήνα, στην Κυψέλη, στον Γκιζί. Ωρε φαντάζομαι Τι ζέστη θα κάνει γη, ε. πο, πο, πο. Δεν βλέπει και το μάτι σας Λίγο πράσινο έχετε στο μπαλκόνι Τουλάχιστον κανένα Κανένα Πως το λένε Κανια πρασινάδα ρε παιδί μου θα μου πεις με τι νερό να την ποτίσετε Σταμάτησε και βροχή Θα σας έρθει ε, εγκεφαλικό Όταν θα σας έρθει ο λογαριασμός του νερό Τι να κάνετε ε, Εκεί ο φίλος μου που, ο, ο συνταξιούχος Που ακούει την εκπομπή που δεν πρόλαβε Δεν πρόλαβε να βγήκε στη σύνταξη Και δεν πρόλαβε να την πάρει τη σύνταξη Την πήρε πετσοκωμένη Ήταν να πάρει, φανταστείτε δηλαδή Ήταν να πάρει ο άνθρωπος 7-8 κατοστάρικα μετά από 40 χρόνια δουλειά, Σκληρής δουλειά και του την πήγαν κατευθείαν στα 300. Με στην αχοργέση, αγαπητέ μου. Με να αχοργέση, έχουμε συνέδρια. Έχουμε προέδρου. Τι τα θε τα λεφτά. Τι τα θε τα λεφτά. Καλημέρα λοιπόν σε όλου του φίλου που είναι συνδεδεμένοι και με, εδώ από αέρος αέρος αλλά και μέσω ιερού Ιντερνεδίου. Να είσαστε όλοι καλά. Κυρία μου και κυρία μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο ε, φαντάζομαι ότι ζεις μέσα στην πλέρια ευτυχία τις τελευταίες ειδικά μέρες διότι διαπιστώνεις και εσύ αφού δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όλοι αυτοί οι τύποι οι της για αυτούς μιλάμε ασχολούνται με συνέδρια ασχολούνται με, δεν μιλάμε για τους βαρβάτους που ασχολούνται στη Βουλή όπου μασών κάθε δευτερόλεπτο έτσι μιλάμε για, το, για να φανταστείς ας πούμε έτσι μεταξύ μας, η Δημάρμα όχι μόνο υπάρχει αυτό το, αυτό το, το, το έκτρωμα της ε, πολιτικής σκηνής αλλά έβγαλε και νέο πρόεδρο, τον είδε τον καινούριο πρόεδρο χέσε μπαρμπαφώ το κουρέλα, τώρα σου λέω δηλαδή μιλάμε ε, πυρηνικός επιστήμονας και μόνο που τον βλέπεις δηλαδή λες εδώ είμαι σωσμένος, πάει τελείωση και όχι μόνο η το ιστορικό Πασόκ αλλάζει προσώπατα και θα γίνει... Πρόεδρος του Πασόκ ή η κυρία Φοφό ματά ή ο κύριος Λοβέρδος Άρε, Εσύ νόμιζες ότι τα έχει δει όλα σε αυτή την οικουμένη. Τώρα το τι ετοιμάζουν αυτοί ε, Οι ίδιοι το ξέρουν διότι οι ίδιοι ε, μη έχοντας κανένα πρόβλημα Εκτελούν και απεργάζονται τις εντολές τις οποίες δίνουν απ' έξω Γερμανία και τέτοια Και ε, ο δε Σαμαράς ακαλά ήταν εδώ στην Πρέβεζα Είχαν μαζευτεί η γαλαζοστρουγκιανοί Εδώ, οι, οι, οι τσπατρέδας Η της πατρέδας Εδώ, οι μπρέβιζες λιάου ναι, Και οι τσμίλτς, η σαμαράς <Ρι> Ναι, αυτά τα καθήκια όλα Κυρία μου και κυρία μου εμέτε, ε, ε, Τέλος τα χαϊδέματα Διότι πρέπει να είσαι πολύ καθήκη Για να είσαι σε αυτούς τους χώρους ακόμα Δηλαδή, να είσαι κύτταρο ρε όταν λέμε κύτταρο Κύτταρο γερμανοτσολιά Δεν υπάρχει άλλη... Λοιπόν και ήρθε εδώ ο Σαμαράς λοιπόν και μάζεψε κάτι γερμανοτσολιάδας και εδώ Γιατί λέει κάνουν αυτοί κάνουν προσυνεδριακό συνέδρι ε, συγκεντρώσεις Εκεί λοιπόν μεγάλε τώρα να στηθεί απόξω ο Σδόε Και να, έναν ένα να τους μαζεύει Έλα εδώ παλικάρι μου εσύ Τι δουλειά κάνεις ένα μαλάκα και τρέχει συνέχεια στα συνέδρια και στις προσυνεδριακές <Το> Τι δουλειά κάνουν όλα αυτά τα τσοχλάνια να πούμε Μπορεί να μας πει κανένα. <Το> Τι ρωτάω κι εγώ ο μαλάκας πρωί -πρωί, να πούμε. <Το> <Το> Τι ρωτάω κι εγώ, είναι σαν τον άλλον που βρήκε ο καναλάρκης στον δρόμο Και του είπε να pleer, Θα πληρώσουμε τις αμαρτίες του Αραούλης Ποιες αμαρτίες όλες βρε μαλακομάλακα Δεν τα τρώγατε, δεν κάνατε τις λαμογιές μαζί Εσύ ήσουν καθήκη και στην Εσκόλο μια ζωή να πούμε Από αφησοκολητής μέχρι ρουφιάνος Ο άλλος δεν έκανε τίποτα, δούλευε Μουρίστη Άι, παράτα μας και σε ρε κεφάλι, δεν υπάρχει ημέρα Λέγε. Του κόμματος! Να, το κόμμα Ναι, ναι, ναι, ναι. Γεια σου, ρε φίλε, πρωί πρωί. Του κόμματος. Του κόμματος. Οπότε κυριά μου και κυριά μου μην την ψάχνεις. Δεν χρήζουμε απλώς ψυχιατρικές. Δηλαδή έχουν... Στυχ... μπορεί να ασκήσει τα, τα πτυχία τη τώρα. Δεν υπάρχει ψυχιατρική ανάλυση στην Ελλάδα. Όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει, υπάρχει κόσμος ο οποίος όχι απλώς αυτοκτονεί, Ορίστε. <laughs> Ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι Ναι, ναι, ναι Α, ναι, έχει δίκιο τηλεκροατής Ακούγαν τα μόσια, Τα, τα, τα, τα όρνια τη κλεισούρας Ο, ο, ο, ο κόμμα τους Του κόμμα τους Χινόμιζαν ότι καμιά ρωσίδα, δίμετρη, κατάλαβες Ο κόμμα τους Να πάνε να πηδίξουν οι πηδικταράδες Οι παιδικταράδες. Ναι το, το χέρι τους ξέρει πόσο πηδικταράδες είναι Λοιπόν, ε, που λες μεγάλα ε, Διεθνώ δηλαδή και αναγνωρισμένη Αν υπάρχει αναγνωρισμένη επιστήμη ψυχιατρική Τα έχει σκήσει τα πτυχία της Εδώ μιλάμε <κομ> Σε μια χώρα που δεν υπάρχει ε, Θα το πάρετε χαμπάρι Ότι δεν υπάρχει μεροκάματο Θα το πάρετε χαμπάρι Καταλαβαίνετε τι Το μόνο που βλέπεις είναι Επιτροπές, συνεδριάσεις στη Βουλή Κουβέντες Δημοσιογράφοι να, να αληχτάνε Μαζί με πολιτικούς όλη μέρα Συνέδρια, καινούργοι πρόεδροι Προσυνέδρια Ρε καταλαβαίνετε εσείς οι λίγοι Δεν πήραμε μια χλωρίνη Να πάμε να του την πετάξουμε του μάπα στη Μούρη Ήρθε εδώ στην Πρέβεζα Ένας από τους αποδεδειγμένα εθνοπροδότες Ονόμα Σαμαράς Και δεν πήραμε Δεν είχαμε να πάρουμε ένα κιλό χλωρίνη να πάνε να του την πετάξουμε να του λερώσουμε το κουστούμι Του καραγκιόζη και αυτούν και των οπαδών του Παρακαλώ Μάλιστα Μάλιστα ε, αγαπητέ μου, κοίταξε να σου πω κάτι. Δεν ξέρω ποια ανάγκη οδήγησε τον αδερφό σου με 12 πτυχία ξέρω εγώ, να πάει να κάνει αίτηση στα πεντάμινα και δεν τον πήραν ούτε σκατατζή. Αλλά αυτή την αθλειότητα των πενταμίνων κάποιο πρέπει να την πολεμήσει. Λοιπόν, τι τον. Δηλαδή, αν ο αδερφό σου δεν ήταν στο κόμμα ή γλύφτη, γιατί να τον πάρουν. Γιατί να τον πάρουν. Σου λέω, δεν μαζευτήκαμε 10 άτομα να πάρουμε ένα κιλό χλωρίνη να πάνα να του λερώσουμε τα κουστούμια των οπαδών του Σαμαρά και του Σαμαρά στην Πρέβεζα και πήγαινε το ο Νέδ και Νάτον ξέρω εγώ και τι και το, το παλαμάκι σύννεφο ρε μεγάλε τώρα μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας έχουμε καταρτήσει ζόμπι έχουμε καταρτήσει ζόμπι σου λέω ένα κιλό χλωρίνι πόσο κάνει πόσο κάνει η γεντασία ένα κιλό χλωρίνι να πάει να του λερώσουμε το κουστούμι του καραγκιόζη του Εθνοπροδότη που βγήκε και τον παλαμάκιζαν οι οπαδοί του οι οποίοι είναι της ιδίας εεεεε πως το λένε συνομοταξίας <συνόμα> <συνόμα> της ιδίας συνομοταξίας άνω καθήκια <συνόμα> διότι αυτοί που παλαμακίζουν αυ αυτή τη στιγμή αυτούς τους τύπους όλους αυτούς τους τύπους τι βιολί βαράνε σε αυτή την λεγόμενη ακόμη κοινωνία <συνόμα> τι βιολί βαράνε τι πλάγιο δεύτερο βαράνε Μέχρι να βρεθούν άνθρωποι να τους, βα... να... Να τους βαρέσουν τον πλάγιο το ξαπλωτό no. Βαράτε τον πλάγιο δεύτερο no. Δεν μπορεί κάποιο από εσάς να βαρέσει τον πλάγιο ξαπλωτό -no. Αυτά συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία μεγάλε no. Και αναλύσεις επί αναλύσεων no. Και προσώπατα τα οποία θα έρθουν να σε κυβερνήσουν τώρα -no. ε, με, καινο... με καινούργιες, καινούργιες ιδέε η, η σπερ, τη, σπερματικό δικαιώματι πολιτικός 40 χρόνια τώρα από την εποχή που ήταν καστρωμένη η μάνα της η φοφό η γεννηματού Συμπέλεσαι. λοιπόν έρχεται την οποία την πρόσεξε την βάλανε μέχρι και υπουργού εθνικής άμυνας δηλαδή έρχεται τώρα να σε σώσει με το με το αναγεννημένον Πασόκ με το όλον Πασόκ στο οποίο κάποιοι πασοκολίσταρχοι είναι μαζεμένοι ακόμη και μετράνε τα, στα υπόγεια τα κλεψιμέικα τόσα χρόνια από το, απ τον κόσμο. Από τον κόσμο, από τον κόσμο κανονικά, από αυτούς που αυτοκτονάνε. Τι αγαπητέ μου, βέβαια εσύ ως βολεμένο κοθώνι, όπως είναι ο Σαμαράς, ο Τσίπρας, όλοι, δεν δίνει σημασία σε αυτά που λένε, προσέξτε τώρα. Η απόδειξη ενός προδότη, ενός γερμανοτσολιά, μέσα από τι ομιλίες τους βγαίνει. Και να τους δώσετε το όσκαρη Υποτέλειας και Γερμανοτσολιαδισμού. Το άτομο το οποίο φέρει το δίποδο, το οποίο φέρει το όνομα Θεοδωράκη, Σταύρος και είναι και αρχηγός κόμματο, Τι είπε στη Βουλή. Εσείς δεν τα ακούτε. Αυτοί τα λένε. Εμείς έχουμε διακόψει τις επαφές με την κυρία Μέρκελ γιατί αισθανόμαστε προδομένοι από τις πολλέ αγκαλιάς που κάνει με τον Τσίπρα. Τι άλλη απόδειξη, τι άλλο να σου πει δηλαδή ο Θεοδωράκη, να σου πει ότι εγώ είμαι βαλτό από του Γερμανού. Τώρα, ποιοι βρέθηκαν και το ψήφισαν, ξέρω εγώ είναι μεγάλη, δηλαδή να δώσουμε άφεση, δηλαδή σε αυτόν τον μαλάκα που ψήφισε το Θεοχάρη, αυτό το τσογλάνη τη ελληνική κοινωνία το οποίο πέθανε εκατοντάδε χιλιάδε ανθρώπου με τι απειλέ του τότε, να, του, να δώσουμε άφεση στον καραγκιόζη που ψήφισε το Θεοχάρη. Δεν ήξερε, μου ωραίο ανθρωπάκο, κατάλαβε και ψήφισε το Θεοχάρη. Λοιπόν αφ, πάρτε άφεση όλοι ρε Μακάρι να ήμουν ο Χριστός να σας έδινα άφεση Θα σας έδινα εγώ να ήμουν ο Χριστός να σας έδινα άφεση Δεν το συζητάω ο Ποιος δίνει άφεση αμαρτιών Ελάτε να μου ξομολογηθείτε να σας δώσω άφεση Λε. Δώσουμε άφεση τώρα σε αυτόν που ψήφισε τον Ψαριανό Σε αυτόν που ψήφισε τον το Θεοχάρη σε αυτόν που ψήφισε το Ρογκουρέλα, σε αυτός όλους, θα του δώσουμε άφεση. Δεν ξέραν, μωρίοι άνθρωπες, μωρίοι. Κατάλαβες, τι άλλη απόδειξη θέλεις, μαι. Τι άλλη απόδειξη θέλεις, ότι ο άνθρωπος είναι τοποθετημένος εκεί. Θα μου πεις και τι να την κάνεις την απόδειξη. Είσαι ένα ούμι του αμιστά να είναι καλά. Ορίστε. Ναι, ναι, ναι. Είναι το παράδοξο Αυτοί που Τι μου είναι το παράδοξο Αυτοί που δεν ξέρουν να ψηφίζουν Και αυτοί που ξέρουν να μην ψηφίζουν ε, Θα σου έλεγα κάτι μεγάλη Αν υπήρχε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή Μια λογική κίνηση Θα έπαιρνε τους εκλογικού καταλόγου Και θα απαγόρευε Σε αυτούς που ψήφισαν Που ψηφίζουν συνεχώς τα τελευταία 30-40 χρόνια φτάνοντας στην κατάσταση Εδώ πέρα να ξαναψηφίσουν. Θα τους απαγόρευε ρε, διανόμου, ρε Με απειλή εκτέλεση στα τρία μέτρα Ρε μας δουλεύετε ρε Μας δουλεύετε ρε πάτε και χειροκριτάτε του σαμαράδες ρε Εσείς εδώ στην Πρέβεζα να πούμε κάνετε προς συνεδριακές συνεδριακές Ρε Σίβαγγέλη εκεί στην Πρέβεζα Ένα κιλό χλωρίνε ρε δεν έπρεπε να τους πετάξει εκεί μέσα να σκιαχτούνε Τα βόηδια Τα όρνια της κλεισούρα! Είναι διεξηγή Είμαι δι μου ομολόγαγε εδώ ένας παλιός Λέει Πάνω Πέρναγε ένα αεροπλάνο τότε Στα 550 χιλιάδες πόδια Και ο αντάρτς από κάτι το πυροβόλαγε Να το ρίξει Μονολογώντας Ξειάρις τι προμήθηκες Και θα να έχει αυτό μέσα Θα να έχει πολλά πράγματα Και το πυροβόλαγε με τον γκρά το Αεροπλάνο που φαίνονταν σαν κουκίδα στον ουρανό. Αυτό λοιπόν σου καθορίζει την τύχη. Κατάλαβε φίλε, και σένα που μου είπε πριν για τον αδερφό σου που έχει 10 πτυχία και δεν τον πήραν στα πεντάμινα, αυτά, αυτά τα άθλια πεντάμινα, Αυτά τι άθλιε καταστάσει, κάποιο πρέπει να τι πολεμήσει. Mm. Κάποιο πρέπει να τα γκρεμίσει αυτά τα πράγματα. Ποιο θα τα γκρεμίσει, Ο Τσίπρα. Mm. Κοίταξε πώ θα τα γκρεμίσει. Mm. Έχουμε έναν κυβερνητικό βουλευτή, τώρα το, το ζουράρι το ξέρετε. Είναι ελληνοχριστιανο ε, Παρμένος Είναι ε, ο Θουκηδίδης Με τον Χριστό Αγκαζέ Τα πίναν στην ταβέρνα του Μίτσου Λοιπόν τον το ξέρε όσοι δεν τον ξέρετε χρόνια Αν θέλετε να σας εξηγήσω Βέβαια δεν συνάδει το ελληνικό με το χριστιανικό Αυτά δεν θα σας τα εξηγήσω εγώ Αυτά είναι μια σκέτη μαλακία Τα έχουμε με ξαναπεί Όποιο είναι Έλληνα δεν μπορεί να είναι χριστιανός Πάμε παρακάτω λοιπόν. Τι μας είπε λοιπόν το κοθόνι το οποίο πληρώνεται αδρά αυτή τη στιγμή από την Ελληνική Βουλή Θα ψηφίζω επαόριστον τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ Ακόμη και αν προτείνει την προσάρτηση της Μακεδονίας στα Σκόπια Και σε ρωτάω τώρα εγώ εσένα, Πώς έγινε τόσο τσιπρόκαβλος ξαφνικά ο Ζουράρης ποιο είναι ο λόγος Η παλικαριά του Τσίπρα Η ιδεολογία του αριστερά, Τι ήταν αυτό που έκανε τόσο τσιπρόκαυλο ξαφνικά το Ζουράρη; που θα ψηφίζει ακόμη και την προσάρτηση της Μακεδονίας στα Σκόπια. Τι Τι ήταν Τι ήταν εκείνο που πριν χρόνια τον είχε κάνει Παοκόκαυλο και έβγαινε με το κασκόλ του Παοκ και έκανε αυτά. Τι ήταν εκείνο που τον είχε κάνει διευθυντή της Μακεδονίας, τη Εφημερίδα μιλάω, και τα λιμάν και τα λιμάν. Κυρία μου και κυρία μου. Όπως καταλαβαίνει, και όπως διαπιστώνεις και εσύ ο ίδιος. Ορίστε. Έχει. δίκιο. Ναι, ναι, ναι, ναι. απόλυτο δίκιο, μου λέει. Αν τα έκανε αυτά οι χούντα, μου λέει κάποιος. Θα έβγαινε ένα χοντικός, θα τα έχει πάρει στο κρανίο και θα του λέγε ρε παπάρα τι κάνεις. Ο ένας δίνει μου λέει τη Μακεδονία στα Σκόπια, ο Πάνος δίνει την κάρπαθο στους Αμερικάνους να την κάνουν βάση και γύρισε ο Πάνος τώρα προσέξτε. Ο Πάνος, ο οποίος καταλαβαίνει πώς υπερέτησε στο στρατό και τι μυρουδιά έχει από στρατό, γύρισε ο Πάνος την ώρα που αντέδρασε το κουκουέ. Δεν ξέρετε ρε εσείς τους λέει γιατί, τι σημαίνει η αερο... Η αερο... Πώς, α η, γραμμ, η επιχειρησιακή γραμμή Άμυνα. Γιατί και γιατί δίνουμε την κάρπαθο Ενώ ο Πάνος Μεγάλε Αυτός ο πολέμαρχος Αυτή η τολούμπα της πολιτικής Χρόνια φασίστας τώρα Δεν μιλάμε για τωρινούς φασίστες Μιλάμε για γεννημένου ναζίστες Μεγάλε Ρε πως ξεχνάτε ξαφνικά Τι ήταν οι καμένοι Τι ήταν οι Όλοι αυτοί οι οποίοι σα κυβέρνανα Πως έχετε ξεχάσει Και δεν ξέρεις εσύ δεν ξέρετε εσεί, είπε ο Πάνος, διότι μεγάλε. Είπαμε, δεν είδαμε τίποτα ακόμη. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν συντηρητικό ΣΥΡΙΖΑ με έναν αριστερό καμένο να σε κυβερνάνε. Άι, κατάπιατο ήταν. Κατά το ήταν. Αν βάλει βέβαια τον καμένο απέναντι να τον κουβεντιάσει, θα καταλάβεις ότι είναι πραγματικά καμένο και στον εγκέφαλο και παντού. Λοιπόν, ε, αλλά δεν ξέρετε εσεί το ύφο, δεν ξέρετε εσεί τώρα τι σημαίνει, να πούμε. Αυτό πως το απ' εκεί Άντερε καθίστε Ενώ ο πολέμαρχος Ο υπουργάρα! Υπουργός ρε πάνος να πούμε Και σας ρωτάω τώρα εσά που ψηφίζετε πάνω Είστε τόσο ελεύθεροι Τόσο Έλληνες Μα πάνω απ' όλα τόσο ξύπνοι Δεν σου τηλέφωνο μόνο Παίρνει ένα νούμερο συγκεκριμένο μόνο του τηλέφωνο Ναι Δες λέω Ο Πάνος δεν ξέρω είπε έτσι Μπορεί να έκανε τσιμαδούρα Στάλασσα στο ναυτικό Είχε πλατυποδία Ναι όχι Πού στο ναυτικό Η άλλα περνάει του Παϊσόκ Πέρασε του Παϊσόκ νωρί σήμερα Πω πω πω Αρχίζει. Είχε συνέδριο μάλλον Πέρασε σήμερα παιδιά Πέρασε σήμερα Σχεδόν μισή ώρα γρηγορότερα. Ο Λίσταρχο, ο οποίο περνάει καθημερινά από εδώ, ο έχει ληστέψει τον κόσμο όλο, με το σουβ, καθημερινά πέρασε γρήγορα σήμερα. Ο πάνος μου, που είναι Ακροατή, έκανε τη φουσκωτή των καταδρομών, τη βάρκα, ε, και είχε πλατυποδεία. Στο ναυτικόρα υπήρχε. Έτσι αυτό το πράγμα τώρα, πλάκα μου κάνει. Ναι, κάτι είχε πάρει ταυτή μου, λέει, επειδή είχε πλατυποδεία, ε, δεν υπήρξε, λέει, υπή, ε, έπαιρνε όλο άδειε. Τι θα έπρεπε, ξέρει ξέρεις ποιον έχει μπαμπά πάνω σου Δεν ξέρεις Δεν ξέρεις Δεν Άρε πάνω καμέν, έλα Δεν Όχι δεν είναι πλατύπους Είναι βραδίνους Όχι, κατάλαβες Μεγάλε, σκέψου λίγο τώρα έχει τον Τζίπρα προθυπουργό Και τον Πανουκαμένο Υπουργό Εθνικής Άμυνας Καλά θα μου πεις Είχες τη φοφό τη γεννηματού Δεν λέω, είχες και άλλα προσώματα Και ποιον έχεις Με αντικαταστάτη εκεί Τον τόσκα. Δηλαδή, μεγάλη η λογική σου Δηλαδή, οπότε καταλαβαίνεις Γιατί τα διαλύει τώρα ο Βενιζέλος Σε τι κυβερνητικά σχήματα θα σε πάνε Δηλαδή η Μαρία Τσολακίδη δεν έχει καθόλου άδικο. Σε τι κυβερνητικά σχήματα θα σε πάνε, Δεν δηλαδή θα δεις κυβερνητικό σχήμα Βενιζέλο, Σαμαρά, Τσίπρα, Παπαντρέου Λοιπόν και απ' την άλλη η αντιπολίτευση του Λαφαζάνη. <Κι> ναι, ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνετε, αφού ψηφίζεις πανοκαμένο και θεοχάρη, γιατί δηλαδή γέλασε τώρα δεν θα δηλαδή του ψηφίσει αυτού. Γέλα, μεγάλε. Μ' αρέσει που όταν βλέπει τον στη Βόρειο Κορέα γελάς ενώ εδώ ψηφίζεις ελεύθερα το μεγάλο μυαλό που λέγεται πάνω καμένος άρα δεν το συζητάω δεν το συζητάω ρε κουνήστε λίγο τον εγκέφαλό σας ρε κουνήστε λίγο τον εγκέφαλό σας Α, διότι μεγάλε Α, το, το... τι έγινε εκεί κάνουν σύνοδο τώρα η G7 όπου απέκλεισαν τον Μπούτιν ναι άπα ο κακός ο Πούτιν και πήγε στη σύνοδο αυτή είναι ο καλός Ομπάμιας η καλή κυρία Μέρκελ και προσέξτε αυτοί λοιπόν εκεί οι πλουσιότεροι δηλαδή του κόσμου οι G7 ζήτησαν μεταρρυθμίσεις από την Ελλάδα και υπογραφή αυτοί λοιπόν οι οποίοι εκπροσωπούν ολάκαιρο τον πλανήτη πλην ε, Ρωσίας ζητάνε από μια τελεία παιδιά, είμαστε μια τελεία οικονομικά Ζητάνε, είμαστε μία τελεία. Και ολόκληρη σύνοδος η οποία έχει, κυβερνάει Ασίε, Αφρικέ, ε, Αμερικέ, Βόρειε, Νότιε, Ευρώπε και τέτοια, ζητάει από μία τελεία, ασχολήθηκε με μία τελεία. Καταλαβαίνει μεγάλε, είναι σαν εσένα τώρα, με κλέφτη πασοκτσί, που τάχει το υπόγειο, που τάχει τα λεφτά και έχει μέσα 5, 6, 8, 10 εκατομμύρια ευρώ, α πούμε. Να σε, απασχολούσουν, να σε απασχολήσουν 50 λεπτά ε, λέτε, ούτε εσύ δεν ασχολείσαι που είσαι αποδειδειγμένα ε, πασοκολύσταρχος με τα 50 λεπτά αυτοί λοιπόν ασχολούνται με την Ελλάδα μεγάλε ναι, ναι. αλλά μη σκιάζεσαι σήμερα συναντιέται ο Σόιμπλε με το Βαρουφάκι να κανονίσουν δουλειέ. Ναι. αν δεν υπάρξει συμφωνία προσέξτε άρχισε αλλιώ τώρα το πανηγύρι πάμε για άλλη τρίμηνη παράταση Άλλο πανηγύρι τώρα. Εν εδώ συνεχίζουν να πεθαίνει ο κόσμος Συνεχίζουν να μην υπάρχουν μεροκάματα. Συνεχίζουν να αυξάνονται οι συμμετοχέ στα φάρμακα. Συνεχίζουν να μεγαλώνουν οι ρυθμιζόμενε χρεώσει στη ΔΕΗ. Μεγαλώνουν τα ΦΠΑ. Δεν υπάρχει ζωή από πουθενά. Και τούτοι εδώ παρατάσει, συγκεντρώσει, τηλεδιασκέψει, γιουρογκρούπια, συνέδρια, νέοι προέδροι, στη Βουλή, από εδώ από εκεί. Μάλιστα, ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Ντόναλτ Τούσκ, διότι μεγάλα δεν γίνεται, είπαμε πρέπει να του μάθουμε από όξου όλου, μα είπε και διπλωματικά ανήθικου. Μάστα. Μάστα, είμαστε και ανήθικοι. Εκτό από τεμπέλιδες λαμόγια, τσογλάνια, καρατάδε. Λοιπόν, είμαστε και διπλωματικά ανήθικοι. Εκτό από όλα αυτά. Μα το είπε αυτό ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κύριο Τούσκ. Άρε Τούσκ, χρειάζεται μεγάλη. Πρέπει, λέει, να πάψουμε να θεωρούμε ότι οι φιλέτες κατά κανόνα έχουν ηθική και οι πιστοτές είναι ανήθικοι. Μεγάλε κατάλαβες. Πρέπει, να... δηλαδή, ο τοκογλήφος δεν είναι ανήθικος και καλά να ήταν τοκογλήφος πραγματικός. Εδώ μιλάμε, σου έχουν φορτώσει κάποια χρέη, τα οποία δεν ξέρεις από πού και πώς τα βάλαν. Δεν ξέρεις. Αυτοί, λοιπόν, έχουν τεράστια ηθική κατά τον κύριο τους... Όπως είπαμε όμως μην ανησυχείς Συναντιέ το βαρουφάκι Με το σόιμπλε Γιατί Ξέρεις ότι σε 20 μέρες πρέπει να πληρωθούν ένα 1.600 δις προς δουνουτού 1.600 δις για μισθούς και συντάξεις δημοσίου ένα 1.100 δις για παροχές πρόνοιας 1,5 δις για προμήθειες δημοσίου Και πληρωμές χρεών και τόκων του κράτου Αυτά όλα πρέπει να πληρωθούν σε 20 μέρες Κατάλαβες Τους έχουν αρπαγμένου από τα Κατάλαβες από που τους έχουν. Κυρία μου και κυρία μου η κατάσταση είναι τελειωμένη είναι τελειωμένη εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό ε, όπως πάντα απλά κάποιοι κάποιοι τελειωμένοι δεν το παίρνουν χαμπάρι αλλά θα τελειώσουν και αυτοί μαζί με τους ήδη τελειωμένους Όλο ο πλανήτη, αυτή τη στιγμή μιλάμε, στη, σου λέω, στη σύνοδο του G7, ασχολείται με την τελεία. Ακόμη ψάχνουμε να βρούμε το γιατί. Μουσική Μέχρι και ο Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών ζήτησε από το Σόιμπλε η Γερμανία να βοηθήσει τη χρηματοδότηση τη Ελλάδα. Και ο Σόιμπλε του είπε: Αν θέλετε να σωθεί η Αθήνα, δώστε εσεί τα 50 δι. Κατάλαβε, πάνω στη. Στην κουβέντα μαθαίνεις και τα λεφτά τα ο, Του πρώτου μέρους Του νέου χρέους που ετοιμάζουν Κατάλαβεσαι του πόσο Σόιμπλε Δώστε εσείς τα 50 δις Τα 50 δις δεν τα πέταξε τυχαία ο Σόιμπλε Είναι νούμερα τα οποία συζητιούνται Και το ερώτημα ξαναμπαίνει Άιντε και τα πήρε, Άιντε και υπόγραψες νέα μνημόνια Που θα, θα τα λένε διαφορετικά Τα νέα μνημόνια Όλα αυτά γιατί Για να πληρωθεί ο επόμενο, η, να πληρωθούν οι μισθοί του επόμενου μήνα, να πληρωθούν οι συντάξεις του επόμενου δεκαπενθημέρου, ενώ όλα πάνε κατά διαόλου, τα πάντα. Τα πάντα δεν υπάρχει τίποτα όρθιο και θα πηγαίνουν μέρα με τη μέρα χειρότερα. Και το ερώτημα είναι, γιατί όλα αυτά? Πού θα τελειώσει αυτό το θέμα? Ποτέ δεν θα τελειώσει. Διαβάστε και το άρθρο της Κατερίνας Σγκαράνη. Το στατσακίδια το που λέει εκεί συζητάνε για το ασφαλιστικό του 2035 μα τώρα μωρέ για το 2070 ακούς τώρα μιλάμε είναι, είναι τρέλα οπότε γιατί ο άλλος να μην κάτσει να κάνει βολεμένο χορτασμένο καθήκι να κάνει συνέδρια να κάνει συνέδρια και να περνάει καλά στα γλέντια και στους γλυκούς χορούς γιατί γιατί γιατί να μην σε παίζει ο, ο εδώ ο πρωταγωνιστή του θεά σου που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρα. Άιντεβλε, yeah. την Τετάρτη ξαναπηγαίνει στη Μέρκελ και στον Ολάντ But το τσιράκι. Yeah. Λοιπόν, yeah. Να τη... yeah. όλα, όλα αυτά. Yeah. Παρόλε τι συζητήσει που κάνουν και το πόσο πατριώτε φαίνονται και το πόσο αγαπάνε την Ελλάδα και το πόσο σκίζονται για πάρτι σου, δεν μιλάμε για σένα, οπαδέ. Μιλάμε για τον άλλον που πεθαίνει αυτή τη στιγμή. Yeah. Για όλα αυτά τα καραγκουζιλίκια που κάνουν εντό και εκτό Βουλή. Όλα αυτά λοιπόν. Τελειώνουν με τις υπογραφές του νέου μνημονίου το οποίο ο ο, ο ΣΥΡΙΖΑ... yeah, Τι ο παθα... ε, παρακαλώ ο ο ο ο ο ναι, ναι, μου άρεσε Ναι, ναι. μου άρεσε, ναι ναι ναι. <Τι> ναι, ναι ναι, Λέει ο τηλεκροατής, βάζει ένα πολύ ωραίο ερώτημα Η Ευρώπη λέει ε, ε, αποτελεί, Έχει 28, αυτή η ενωμένη φασιστική Ευρώπη Έχει 28, όπως το λένε Γιατί δεν αποκλείει αυτά τα δυο καθήκια Τη Μέρκελ και τον Ολάν Να συζητήσει με τους άλλους 25 Ελάτε εδώ παιδιά Δημοκρατικά είμαστε περισσότερο να δούμε τι θα κάνουμε Εντάξει δεν θα σου απαντήσω ότι οι άλλοι είναι δουλικά μεγαλύτερα από τον Κάθε Τσίπρα Έτσι και σέρνονται από την Μέρκελ Γιατί ο Ολάντ είπαμε τσιράκι είναι Δεν είναι τίποτα άλλο ο Ολάντ Λοιπόν οπότε τι να και τι να, τους, να τα μαζέψει και τα άλλα τα σφαχτάρια Έτσι και κλάσει ο Σόιμπλε μετά Λοιπόν ούτε βίδα για το καροτσάκι δεν θα έχουν να πάρουν Κατάλαβες μεγάλε, από πού θα βγουνε μετά τα 200, τους δώσει αύξηση στη Ρουμανία, από τα 241 θα τους πάει στα 260 μισθό. Χαμογέλα λοιπόν μεγάλε, διότι σου έρχεται με τα νέα μνημόνια. Θα σου βάλω την ερώτηση που σου βάζε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τι θα κάνεις όταν θα ξυπνήσεις και θα σου πούνε ότι ο μισθό σου είναι 350 ευρώ. Λέμε 350 πολλά, ίσως λέω. Τι θα κάνεις, θα κατεβάσεις την Αδεδί στον δρόμο. Ναι. Λοιπόν τι λέγαμε Α, Ξυναντιέται την Τετάρτη λοιπόν μεθαύριο Πάλι Παρτούζα Τσίπρα Μέρκερ Ολάντ Οπότε Άντε βάλτε τις υπογραφές να τελειώνουμε <και�, σ niveau> Κυρία μου <κυρία> και κυρία μου Έχει ένα ωραίο ρεπορτάζ σήμερα Ο Ξενοφόλτας ο Ερμίδης στον τείχο, Για το Γερμανοελληνικό Ίδρυμα Αμνησίας Αυτή τη Την οποία έχει ξεκινήσει το, Γερμα... το γερμανοελληνικό Ίδρυμα Νεολέας Την είχε ξεκινήσει Ο Γκάουκ με τον Παπούλια Θυμόσαστε σας είχαμε κάνει αναλυτικότερο το ρεπορτάζ ε, Περίμενε τώρα Ας πούμε ότι αυτές τις φασιστικές κινήσεις Λοιπόν όπου πήγαινε Να εμπλέξει και τους μαρτυρικών χωριών κατοίκου, να τους δώσουν ένα... ένα κόκαλο εκεί πέρα Λοιπόν και τα λιμάνια Ότι η αριστερή κυβέρνηση Δεν θα τα σε τέτοια πράγματα. Αν δεν. Αμ δε, ο Υπουργός Μπαλτάς λοιπόν συναντήθηκε με την ομόλογό του και συμφώνησαν λοιπόν συμφώνησαν να συνεχίσει με τα βαΐων και κλάδων αυτό το έσχος, το οποίο λέγεται Γερμανοελληνικό Ίδρυμα νεολαία. έτσι λοιπόν κυρία μου και κυρία μου η ελπίδα έρχεται, η μνήμη φεύγει μπείτε και διαβάστε αναλυτικά και δείτε αναλυτικά στο ρεπορτάζ του ξενοφότα του Ερμίδη στον τοίχο για να δείτε πού έχουμε φτάσει και τότε εκείνη την εποχή που σας το παρουσιάσαμε είχαμε γράψει και κάποια άρθρα στον τοίχο πάλι για την ξεφτίλα μέχρι και ο... η Δήμαρχη Καλαβρίτων και νομίζω ότι συμμετέχει και εδώ το αγαπητό κομμένο στην όλη ιστορία για να πάρουν λιπτά. ορίστε, η ορίστε. Ναι. <τ' έστημα> ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι οι πληροφορίε λένε ότι συμμετέχει και το Δίστομο και επί Σαμαροβενιζελοκουρέλων. Ε, Ήταν πρόθεση, τώρα μιλάμε για υλοποίηση. <τ' έξι> Δίνουνε, λέ, κάνουνε έρευνες, ακούστε, ακούστε για 200 χρόνια ελληνογερμα... για τα 200 χρόνια ελληνογερμανικής σχέσης ναι η Γερμανία με την Ελλάδα διακο... θα ψάξουν λέει, τι σχέσεις είχαμε αυτά τα 200 χρόνια πως είχαμε γερμανό βασιλιά πως ε, το παλάτι του βασιλιά τώρα είναι το κοινοβούλιο όλα αυτά θα μας τα επαναφέρουν στη μνήμη και θα δίνουν και κάποια ποσά 100-200 χιλιάρικα σε μαρτυρικά χωριά και δήμου για την νεολαία εκεί να κάνουν αθλοπαιδιές και διάφορα άλλα ωραία με τα μας, μαθαίνουμε, καλά τα καλά ήταν από τότε μέσα, ότι και το δίστομο τσίμπησε και από ό,τι πήρε τα αυτή μας, συμμετέχει και το κομμένο εδώ πέρα ε Μεγάλε, όπως καταλαβαίνει, είμαστε τέτελειωμένοι. Τε τέτελειωμένοι. Τε τέτελειωμένοι τε διότι ε, μπροστά στο χρήμα, τι σημασία έχει τώρα μονάνα αν σε σύνολο 600 κατοίκων στο κομμένο σφάξαν του 400. Και ας τον τρόπο που τους σφάξαν, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει το, το, το, το γερμανικό τώρα, το γερμανοελληνικό είδεμα νεολαία. Θα μας δω και και θα κάνουμε και εγκδελώσεις <-χα>. θα ψένουμε και σοβλάκια και θα γίνω <γένο> κριτσπέταλος <Η> Δυστυχώς Δυστυχώς <Η> ε, Αγαπητέ μου αυτά συμβαίνουν Τι μας ανακοίνωσε η ΔΕΗ <Η> ότι αυτή τη στιγμή τους ιδιώτες μετόχους της μικρής ΔΕΗ δεν τους συμφέρει τι δεν αυτή τη στιγμή Δεν συμφέρει τους με Μετόχος της δικρή, μικρής ΔΕΗ Την καθορίζουν την πόλη Δεν καταλαβαίνω, δεν περάζει Άνθρωπας είμαι κι εγώ Ορίστε Ναι, ρε παιδί μου, ναι κύριε Τελακουράτα μου. Αυτή τη στιγμή η μέτοχη τη μικρή ΔΕΗ, του μετόχους δεν του συμφέρει η πώληση τη μικρή ΔΕΗ. Όταν θα του συμφέρει η πώληση, διότι είναι συγμένη στο χρηματιστήριο, θα την πουλήσουν. Τώρα τι σου λέει ο Λαφαζάνη, Μεγάλε, <Συλίδε> ε, Ότι <χειλίδε> δεν πουλούνται και αυτά, τίποτα. Ε, την πώληση αυτή την καθορίζουν οι μέτοχοι μέσω χρηματιστηρίου. <Συλίδε> δηλαδή, τι θα σου πει ο Λαφαζάνη αυτή τη στιγμή ο οποίο σου λέει δεν πουλιέται δεν η μικρή ΔΕΗ και αυτά <Κ. κύριε Λαφαζάνη πλάκα μας κάνετε <Κ. δηλαδή τι θα πεις αυτή τη στιγμή ότι την τάδε εταιρεία που κατασκευάζει ξέρω εγώ προφυλακτικά δεν πουλιέται και θα την κάνουμε κατά αφού είναι ιδιωτική εταιρεία είναι στιγμμένη στο, μετα... στο χρηματιστήριο από τη στιγμή που αποφασίζει ο μέτοχος να πουλήσει συμμετοχές και ο άλλο μαζέψει συμμετοχές αλλάζει και χέρια η εταιρεία μη μας κάνεις πλάκα τώρα εσύ είσαι άνθρωπος αντάρτης είσαι με τα φυσικλίκια στο λαιμό κρεμασμένα 420.000 φορολογούμενοι δεν είναι τίποτα παιδιά μην σκάτε ε, τριπλάσια έκτακτη εισφορά μην καταλαβαίνω δεν θα πληρώσουν θα πληρώσουν δεν καταλαβαίνω λοιπόν α. Όσοι δηλώνουν 30.000 ευρώ το χρόνο και άνω Θα πληρώσουν τριπλάσια σε άκτα, έκτα της φορά Κα, Κοίταξε μεγάλε Πού έφτασες τώρα ε, ε, 30.000 ευρώ Είναι 339 Πόσα είναι 10 εκατομμύρια 10 είναι 10, 11 εκατομμύρια πόσα είναι Τόσα δεν είναι καν ο λάθος Έφτασε στο σημείο μεγάλε Όταν έκανες Δύο-τρει δουλειέ να επιβιώσει, να βγάζει 2.000-3.000 το μήνα, όχι να τα παίρνει έτοιμα από το δημόσιο, να κάνει δύο-τρει δουλειέ τη μέρα και να θεωρεί εγκληματίας Κατάλαβε. Θεωρεί εγκληματίας διότι το φόρο, δηλαδή το μίσο με το οποίο βάζουν φόρου στην, στην ελεύθερη αγορά, να το πω έτσι, εργαζομένων και. είναι, είναι, είναι τρομακτικό. Είναι, είναι τραγικό το μίσο. Λοιπόν. βέβαια κατεβάζουν τον πύχη και θα χτυπήσουν και εισοδήματα 22.000 ευρώ το χρόνο και όλα αυτά Αυτά προσέξτε ε, είναι και η απόδειξη του γιατί αυτή η χώρα όχι απλά δεν πρόκειται να ορθοποδήσει ότι γυρνάει στη φεουδαρχία λοιπόν και στη σκλαβιά είναι, είναι και η απόδειξη του ότι ακόμη και αυτό το κακό κράτος το οποίο τόσα χρόνια δεν μπορούσε να λειτουργήσει Ζούσε από του φόρου του ιδιωτικού τομέα όπω κι αν κινιόταν αυτό. Μα υπάλληλο, μα εργάτη, μα εμπόριο, μα βιοτεχνία, μα βιομηχανία. Όσο κι αν αυτό δεν πλήρωναν φόρου, από του από το, το μόνο που κινούσε αυτό το κράτο ήταν αυτό το κακό, αυτός ο κακό ιδιωτικό τομέα. Και όπω βλέπετε αυτή τη στιγμή, κατασκευάζουν εγκληματίε. Δημιουργούν εγκληματίες Θέλουν να είναι εγκληματίες οι άνθρωποι Οι οποίοι δουλεύουν Για να βγάλουν λεφτά Αυτό δεν είναι το σύστημα Δεν ήταν μάλλον το σύστημα στην Ελλάδα Θα τους γδάρουν κανονικά μιλάμε Διάλειμμα για θέατρο Δημήτρης Χόρν Τι είναι αυτό. Ηχό και Νάρκισος Ας το ακούσουμε Ποια είσαι εσύ που γελάς και κλαισμέσαι στα φύλλα Αχ μήναι. Αν σ'αρέσει αρέσει η φωνή μου <laughs> Μιλάω <laughs> Γελάω. Μα ποια είσαι Ποιος είσαι Με λένε Νάρκησο ο μοναχό Και εμένα ηχό Η όμορφη Όμορφη Ήθελα να δω τα μάτια σου Αχ τα μάτια σου Τα χείλια σου Αχ, τα χείλια σου Πώς το το όνομά σου Το όνομά σου Η Νάρκησος Ανάρκησος Δεν είναι και το όνομα. Υχόμορφόνο. Λίγο φτωχό. Εμένα ηχό. Θέλω να σε ρωτήσω ηχό αν περνάει η στράτα εδώ θα. Εδώ θα. Και πού θα φτάσω αν την πάρω από εδώ να. Πουθενά. Πουθενά. Παράξε. Τρει μέρε περπατάω και τώρα εσύ μου λε πω σταματάει η στράτα και πω άλλο δεν μπορώ να πάω. Εγώ σε αγαπάω. Υπε με αγαπά. αγαπά. Δεν είπα τέτοιο πράγμα εγώ. Το είπα εγώ. Και πού με ξέρει. Εγώ δεν σε ξέρω. Εγώ σε ξέρω. Εγώ σε ξέρω μοναχά από τη φωνή σου. Άκουσε τη λαγκάκι τη φωνή σου. Χθε το βράδυ τραγούδησα μακριά στι φτέρε. Σ' άκουσε στι φτέρε. Είμαι πολύ λυπημένο. Λυπημένο. Θέλω να βρω κάτι που να τα αγαπάω. Εγώ το βρήκα, σε αγαπάω. Κανεί δεν νιώθει μέσα μου τι νιώθω. Εγώ σε νιώθω. Ό,τι αγάπησα ω τώρα το παράτησα, το πιστεύει. Κράτησε τόσο λίγο. Τόσο λίγο. Τόσο ναι. λίγο. Έχω ένα μικρό δέμονα μέσα μου τα γραμμίζει όλα σε μια στιγμή. Ό,τι αγαπάω, φτερουγγίζει και φεύγει. Ό,τι αγγίζω, χάνεται. Γι' αυτό τραγουδάω τη νύχτα. Σ' άκουσα τη ν Αχνά τα τραγουδέ για μένα. Γι' αυτό περπατάω τη μέρα μέχρι να λυθούν τα γονατά μου και να πέσω καταγήκου. Έχθα σαν γάλεδα στη γη σου. Η πρώτη μου αγάπη ήταν αναπουλή. Μα ανέμαθερο το τραγούδι, το βαρέθηκα. Ιστερα αγάπησα μια ονόμορφη που είδα ομορφιά τη Μάρνη τα λουλούδια. Μα ανέγγενε δικά μου και βαρέθηκα. Έπειτα αγάπησα τα Όμορφα λόγια τα νησιά τραγούδια και τι κρυφέ σκέψει μα και εκείνα γρήγορα τα βαρέθηκα. Πέρασα πάνω απ' όλα, καλπάζοντα σαν άλλου να καβάλα πάνω σε ένα μανιασμένο άστρο άλογο που όλο έτρεχε. Και πουθενά δε στα κότα να πάρω λίγη ανάσα και να βρω λίγη χαρά. Δεν υπάρχει χαρά. Αλίμονα, δεν υπάρχει χαρά για μένα. Ούτε για μένα. Γιατί όταν γελάω, γελά και όταν κλαίω, κλε. Φωνάω όταν κλε. Παράξενο να συμπονά τον ξενοπόνο. Πες μου, τι χρώμα έχουν τα μάτια σου και τα μαλλιά σου. Σαν τα δικά σου. Και η φωνή σου. Σαν τη δική σου. Αφού δεν έχω τέρι στον κόσμο να μου μοιάζει. Με λένε να νάρκισο μοναχό. Και μένα ηχό. Είπα να σας ξεσκατήσω λίγο τον αέρα Δημήτρης Χόρν Ελλιλαμπέτη Η Χόκκιν σου, Αν θέλετε περισσότερα τέτοια Στο Radio World Και άλλα πολλά όχι μόνο τέτοια Τέλος πάντων Κυρία μου και κυρία μου Είδες πως νιώθεις δέος Μπροστά σε αυτούς Μα Δεν ξέρω πόσοι ακόμη νιώθουν Δέος μπροστά σε αυτούς Διότι ας πούμε οι ψηφοφόροι τη ε, κυρίας Μακρή νιώθουν δέως μπροστά σε άλλα πράγματα. Γιατί να απέχουν από το μυαλό της κυρίας Μακρή. Λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, εντάξει, τάπαμε για τη ρημάδ. Κι άρει και παρετήθηκε ο Μπαρμπαφότος τι θα κάνει ρημάδο. Τάπαμε και για το Πασόκ. Πα, πα, πα, πα. Θέλω πρόεδρο τη φοφότη τη γεννήμα του. Η είδηση... Κυρία μου και κύριέ μου Το ρεπορτάζ ήταν το εξής Ένας ταλέπορος άνθρωπος Του οποίου το δημόσιο χρώσταγε, του Χρωστάει πάνω από 200.000 ευρώ Δεν άντεξε άλλο Διότι του στέλναν φόρους Δεν είχε να πληρώσει τους φόρους Σίγουρα του στέλναν κατασχέσεις και τέτοια Δεν μπορούσε δηλαδή να πάρει τα λεφτά του Για να πληρώσει το ίδιο το δημόσιο Πήγε λοιπόν στα δικαστήρια Και το δικαστήριο Έκανε τη δίκη και έβγαλε την απόφαση κατάσχεσης ε, ξέρω εγώ του δημοσίου εκεί πως διάολη, η απόφαση πήρε λοιπόν και αυτό ο άνθρωπος τον κλιτήρα και πήγε στη δόη εκεί το δικαστικό κλειτήρα να υλοποιήσει την απόφαση του δικαστηρίου αμ δε ε, ο άνθρωπος τον ζούλανα ταμπουρώθηκαν οι υπάλληλοι προσέξτε τώρα ταμπουρώθηκαν οι υπάλληλοι και επικοινώνησαν με το Υπουργείο η είδηση δεν είναι η αγανάκτηση του ανθρώπου. Τέτοιου έχουμε καθημερινά, κι άλλοι σκάνε από εγκεφαλικά, άλλοι πηδάνε από παράθυρα. Η είδηση είναι ότι το Υπουργείο έστειλε μήνυμα στου ταμπουρωμένου υπαλλήλου και σούλη την Ελλάδα ότι τέτοια περιστατικά θα έχετε. Αλλά εσείς βάση του νόμου, τάδε δεν πρόκειται να δώσετε δεκάρα τσακιστή σε αυτού που του χρωστάμε λεφτά. Αν το αντιστρέψουμε τώρα, αγαπητέ μου, την ώρα που έρχεται και σου χτυπάει ο Γερμανοτσολιάς υπάλληλο του κράτου αυτή τη στιγμή, γιατί οι γερμανοτσουλιάδε είναι υπάλληλοι του κράτου αυτή τη στιγμή, έτσι μην κοροϊδευόμαστε, που πληρώνεστε με γερμανικά λεφτά, τι άλλο είστε, Λοιπόν, ε, και... και έρχεται να σου πάρει το σπίτι ή να σου πάρει τη ζωή, εσύ πού να ταμπουρωθεί και με ποιον να επικοινωνήσει, Με ποιον, ποιον. κατάλαβε γιατί εσύ δεν ανήκει. Δεν θεωρεί αυτό το μπουρδέλο να το πούμε έτσι ότι ανήκει στι τάξει του αυτό το, το, το χυμαζόμενο από τους λίσταρχους κράτος, πολιτικούς και υπαλλήλου του δεν θεωρεί ότι είσαι κομμάτι του ότι είστε, είσαι, είσαι πολίτης του σε πατόκορφα Λοιπόν, κατάλαβες αυτή είναι η είδηση ότι θα έχετε και άλλα τέτοια, γι' αυτό βάσει τάδε μου, στείλτε τους στο διάολο ποιος αγαπητέ μου ποιος να στείλει στο διάολο <Το> παρακαλώ <Το> ναι. <Το> ναι. <Το> ναι. Ναι. να σου φέρει άλλη ελπίδα Εχ yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. τι να σου πω φίλε μου Αλλάξεις δεν αλλάξεις uh... Τα πράγματα είναι τελειωμένα Τα πάμε. Αλλά Ας αυτό είναι Δηλαδή ποιον, ποιον στέλνεις Το διάολο αυτή τη στιγμή Ποιον δεν, το, δεν είναι κομμάτι σου Για να του χρωστάς λεφτά Κάποιον λισβερίσει είχες μαζί του Μα έκανε μια δουλειά σου έκανε μια δουλειά, μα, μα, μα του χρωστα λεφτά όταν ο πολίτης σου χρωστάει ένα λεφτά δεν στέλνεις τα γερμανοτσολιαδίτικα τα κεσταπίτικα όργανά σου να του κατάσχουν το σπίτι να τον πάνε στους πληστηριασμούς όπου περιμένουν τα γερμανοκοράκια να του πάρουν το σπίτι που λαταμπορωθεί αυτός ποιο να πάρει τηλέφωνο πού να ζητήσει ελπίδα και βοήθεια, πού Απάντησε μα, ο παδί! Μισκιάζεσαι, μεγάλε! Μισκιάζεσαι, σου λέω όσο εξ πάνω καμένο, μισκιάζεσαι. Τι ε, προκλήσει τη Αλβανία τι λέγαμε πριν 5-10 μέρε. Oh. Που κάνε, αμφι, αμφισβητεί τα σύνορα και τα χερσαία και τα θαλάσσια και τα, και τα επουράνια. Μέχρι και τα σύνορα του Παραδείσου. Αμφισβητεί η Αλβανία. Oh. Και εξ πάνω καμένο, καπιτάν πανω καμένο, μεγάλε. Ο αρχηγό. Ο καπεντάνιος Άρε πάνω με τη φουστάνελα hey, oh, yeah. Απάντησε στις προκλήσεις Αλβανίας hey, oh, yeah. Και τι κάνει ο Πάνος Ξαναβάζει σε λειτουργία τα στρατιωτικά φυλάκια Στα ελληνοαλβανικά σύνορα hey, oh, yeah. Και ενισχύει τα στρατεύματα Σε, απτα... σε αυτά Απαπαπαπαπα Ο Πάνο Ράμπος hey, oh, yeah. λέγαμε ο Τζον Ράμπο Εδώ έχουμε τον Πάνο Ράμπο hey, oh, yeah. Το ερώτημα είναι το εξής Ποιο στρατό βάζει εκεί Άιντε μετά τα ξέρετε τώρα τι έγινε με το στρατό Μην τα λέμε πάλι Μην τα ξαναλέμε και όσο διαθέτεις πανοκαμένους Δηλαδή Το θέμα είναι Αυτός πρέπει να προβληματιστούν Καταρχάς οι ίδιοι ο παδί τους Τι είναι Κατάλαβε κάθε δεν ξέρω Ο ο Πάντως ο μεγάλε δεν έχει παράπονο Θα θυμάσαι ότι πριν γίνει Ότι από τη στιγμή που έγινε Ορίστε Κοίταξε μεγάλε Αυτά που είπες δεν θα τα πω Έριξε στον πατσιάο Αν ο Πάνος αυτή τη στιγμή πάει και χέση στα σύνορα Δεν περνάει κουνούπι Α σε τρία-τέσσερα μέρη αμαχέσει, είναι τελειωμένη η ιστορία. Δεν περνάει κουνούπι, μη φοβάσαι τίποτα. Το ίδιο να κάνει και στον Εύρο, βέβαια θα βουλώσει ο Εύρο αμαχές Εκεί οπότε δεν Αυτά. Ο Πανοράμπος. Ο Ράμπο. Ο Ράμπος Ράμπο. Άρε, πάνω. Δεν έχει. Όμω, τι σου είχα προβλέψει, Μεγάλε, όταν έγινε υπουργό, ότι. Θα δουλέψει η βιοτεχνία που κάνει μπουφάν στο στρατό, διότι ο πάνω όπου πάει του δίνουν και ένα μπουφάν. Παρακαλώ. Έλα. Τι καλημέρα. Τι. Yeah, έλα, yeah, yeah, yeah. καλά, έλα. Έλα, yeah. γεια, yeah, γεια. Yeah. Ουπάνου καμένου, έλα, γεια. Ουπάνου ουράμπο. Κοίτα ρε, τον εαυτό σου, εσύ κι άστα φτάνει τώρα λέμε. Ουμπάνω ο Ράμπου! It... Φαντάζεσαι μεγάλο. Ένα, it... παρακαλώ. You, you 20. 20. Έλα, yeah. that... Δεν κατάλαβα, τον το πέρναγαν για αρκούδα στο καλπάκι, να τον πυροβόλαγαν. Ρε, μαγάλε, στο είπα τότε ότι η βιοτεχνία που φτιάχνει τα μπουφάν του στρατού θα οικονομήσει. Βάλε ύφασμα. Πόσα τρέματα ύφασμα θέλει. Βάλε χλωστέ, βάλε κουμπιά, βάλε φερμοάρ Γιατί όπου πάει ο Πάνος Το δίνουν και από ένα μπουφάν Ε αφού το μπουφάν Κάποιος το ράβει Καλύτερα να έχουν και μεροκάματο οι άνθρωπες ε, Ο Πανουκαμένος, ο Ράμπος. Άρε πανουκαμένο ο Ράμπος. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε να κλείσουμε Ο Ράμπος Ο Ράμπος Ο, πάνος, ο Ράμπος. Πάνω Πάνος ήταν βατραχάνθρωπο Ναι Τι βατραχάνθρωπος Δεν είχε αφήσει μέχρι τις καχαρίες έφαγες Του Μπάτο και της Θάλασσας Βατραχάνθρωπο Ναι Πάνω Πάμε λοιπόν Αφιερωμένο εξαιρετικά Έπαιξα κι έχασα ή και ξέχασα κι η αγάπη μας τελείωσε για πάντα Πήρα τη στράτα μου και έχω τα νιάτα μου να τα στη ζωή για να βλά, για τελείωσε η αγάπη μας ο κόσμος δεν τελειώνει κάτι καινούριο έρχεται κάθε που ξημερώνει. Έλαξες κι άλλαξα και καταστάλλαξα τεμένουν οι ίδιες οι εόνια! αιώνια αγαπηθήκαμε μα έτσι συμβαίνει σαν περνούν τα χρόνια για τελείωσε η αγάπη μα, ο κόσμο δεν τελειώνει. Κάτι καινούριο έρχεται, κάθε ψήμερον. Για τελείωσε η αγάπη μα, ο κόσμο δεν τελειώνει. Κάτι καινούριο έρχεται. Κάθε που ξημερώνει Ναι, ο Πάνος Ο Πάνος Ο πάνο ο Βατραχάνθρωπος Ο Πανουράμπος Ο Βατραχάνθρωπος Α, πα, πα, πα, πα. τον Πάνο Φτιαγμένο να πούμε με φούμο <ΣΣ2> Και τη φόρμα του Βατραχανθρώπου και να προσπαθεί να πάει από κάτω Πώς να πάει από κάτω από τη θάλασσα Να κάνει τους χιαμπουτάζους Δεν κατεβαίνει με τίποτα Πρέπει να είναι βατραχάνθρωπος Ο πανουκαμένος Ουράμπος Κυρία μου και κυρία μου δεν έχουμε άλλο τι να προσθέσουμε σήμερα Λοιπόν αυτά Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Θα ακολουθήσω και τα γλέδια του καναλάρχου Εμείς τι άλλο Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την Επομονή σας την ε, τιμή που μας κάνετε να ακούτε αυτή την εκπομπή Για τις παρατηρήσεις σας Ευχόμεθα να είσαστε απαξάπαντες πάρα πολύ καλά Πάντοτε <συλίξη> Ο <Ου> Πάνος Ο Καμένος Ο Άντε, για και χαρά σας <συλίξη> Ο Βατραχάθρωπος, ο <ου> Πάνος <συλίξη> <συλίξη> Me going Radio Arta, Hecatonen, FM, Stereo.